λάγω από την πρώτη στην οποία πολύ ηλικρινής και πρώτος εγώ είπα ότι ο προσθυπουργός παρακολουθεί τον υπουργό Εξωτερικών. τελικών. Και δεν από την στην και πρώτος εγώ είπα ότι ο προσθυπουργός παρακολουθεί τους υπουργούς μου κάθε μέρα. Εδώ είναι το μυστικό. Ότι ο Πρωθυπουργό παρακολουθεί του υπουργού μου. Διπολικό. Έτσι λοιπόν απάντησε, έτσι το δικαιολογεί όλο αυτό, ότι δεν είναι ο ίδιο που κάνει τι παρακολουθήσει, είναι ο άλλο που παρακολουθεί όμω του υπουργού του. Γιατί αυτό είναι ο Πρωθυπουργό. Αλλά αυτό που κάνει τι παρακολουθήσει είναι κάποιο άλλο. Απαντήσαμε μόλι στο κορυφαίο ερώτημα των τελευταίων ημερών, αν ήξερε ή δεν ήξερε ο Κυριάκο Μιτσολάου. Ο ίδιο χθε, στην πολύ ωραία συνέντευξη του Νίκου Χατζη είπε. Ότι δεν ξέρει τίποτα, δεν ήξερε και δεν είναι δυνατόν. Αναρωτήθηκε μάλιστα και σαν να ακούω όλη την Ελλάδα να δίνει την απάντηση. Κύριε Αργεολάγου, από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ ειλικρινή. Και πρώτο, εγώ είπα ότι μέσα σε όλα όσα έπρεπε να διαχειριστώ αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια, στον ελεύθερο χρόνο μου, παρακολουθούσα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, τις συζύγου υπουργών μου. Ναι! <Τι>, ναι, τι ερώτηση είναι αυτή. Μπορεί να γίνει. Συμβαίνει. Σε ακραίες περιπτώσεις συμβαίνει να παρακολουθεί κάποιος, ακόμη και τους πολύ κοντινούς του, αν έχει τη δυνατότητα. Και μπορούμε να το εικάσουμε όλο αυτό, όλοι αυτό και όλο αυτό, διότι δεν έχει απαντηθεί τίποτα σε σχέση με αυτό το θέμα. Από όταν ξεκίνησε με τον δημοσιογράφο Κουκάκη, αμέσως μετά με τον Νίκο Ανδρουλάκη και όσο περνάει ο καιρός δεν απαντάται κανένα ερώτημα, ούτε από τις αρχές ούτε αν γίνονται σωστά οι έρευνες, ούτε αν προσέρχονται αυτοί που πρέπει να προσέρθουν εκεί που πρέπει για να δώσουν απαντήσεις, ούτε η Επιτροπή της Βουλής δεν έχει δοθεί καμία απολύτως απάντηση και απάντηση και κυρίως πιστική απάντηση, άρα μπορεί ο καθένας να εικάσει ό,τι θέλει πάνω σε αυτό το κομβικό θέμα. Αν δεν κρίνουμε και την εικόνα που έδωσε χθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά ελαφρώς χαμένα, Αυτή η και καλά αυτοπεποίθηση που λάνσαρε στα προηγούμενα διαγγέλματα, μηνύματα, συνεντεύξεις, δεν υπήρχε καν. στην την πίεση του Χατζανικολάου, η εικόνα λοιπόν που έδωσε, δεν μας έδωσε καμία απολύτως απάντηση. Ίσα ίσα εδραίωσε μέσα μας τα ερωτήματα, τις αμφιβολίες που είχαμε παρακολουθώντας όσο μπορούμε την δυσόδη αυτή, Υπόθεση. Ο ίδιος όμως ήταν καθαρός ότι δεν γνώριζε τίποτα. Πάντως δεν είναι μόνο ο κύριος Βαξεβάνης, γιατί από το καλοκαίρι εγώ θυμούμαι δημοσίευμα και μάλιστα φιλικής προς τη Νέα Δημοκρατία εφημερίδας, μιλώ για την εφημερίδα καθημερινή, που μιλούσε για παρακολουθήσει άλλων επτά πολιτικών προσώπων εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ το Βήμα και τα Νέα, τώρα πριν από το δημοσίευμα του φωτογράφιζαν ντοκο τον κύριο Χρυσοχοίδη και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ο κύριος Παπαχρήστος σήμερα στα νέα μιλά για ξεχαθα... 106 ονόματα παρακολουθούμενα. Να ξεκαθαρίσουμε ξεχα... παρακολουθούμε. κάτι. Ουδέποτε ισχυρίστηκα και η κυβέρνηση δεν ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το, το λογισμικό πρέντατο. Σε κάποιο ήρε φτάνει σάγια μακρινά Είναι ένα στόπρος που κανεί δεν το τσεχνά Το άλλα καλά κ Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι έχει ενορχιστώσει αυτή την προσπάθεια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. <Συσχεία> Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παρανομών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το <Συσχεία> κουβάρι <Συσχεία> να το... δεν το γνωρίζω. <Συσχεία> Και πρέπει να το μάθουμε. Και μόνα να το βρει Και μια φορά. Όλε οι χώρε είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Και δεν είμαστε σίγουροι ποιο μπορεί να διακινεί αυτά τα κέντρα. Αυτό για το οποίο είμαστε απολύτω βέβαιοι είναι ότι η ύπρε δεν ήταν αυτή. Και προφανώ εγώ δεν είχα καμία ανάγκη. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Και προφανώ εγώ δεν είχα καμία ανάμιξη Αν λοιπόν γινόντουσαν όλα αυτά. Και αναμειγμένο σε όλα αυτά, είναι ο Γενικό Γραμματέα τη Κυβέρνηση, ανυψιό του ίδιου του Πρωθυπουργού, στο διπλανό γραφείο και δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Α το δεχτούμε ω την καλύτερη εκδοχή. Είναι ηλίθιο. Αν ήξερε όλα αυτά, είναι μπλεγμένος ω τα μπούνια. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν μπορεί να μην ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ακόμη και 50 το ένα να ισχύει και 50 το άλλο το εκατό. Πάλι υπάρχει θέμα τεράστιο. Ποιε είναι οι χώρε που είχαν προβλήματα. Γιατί λέει όλε οι χώρε είχαν προβλήματα. Ποιε χώρες είχαν προβλήματα και πώ λύθηκε. Και τι έγινε με την πολιτική ευθύνη όταν ανελήφθη από τι χώρε που είχαν αντίστοιχο πρόβλημα παρακολουθήσεων δηλαδή. Και που είναι τώρα οι πολιτικοί που ήταν μπλεγμένοι σε τέτοιε υποθέσει που δεν κατάλαβαν τι γίνονταν από κάτω. Είχαμε χθε την παραδοχή του Πρωθυπουργού, το είπε και εδώ τα ακούσαμε ότι υπάρχουν τέτοια λογισμικά, 300 500 όπω είπε, δεν μπορούμε να τα ελέξουμε, θα μάθουμε τι ακριβώ γίνεται. Ωραία παραδοχή. Ωραία κοινωνία γενικότερα και με τους μηχανισμούς του μηχανισμού του κράτου που υπάρχουν, μου φαίνεται λίγο παράξενο να μην μπορεί αυτό το κράτο, αυτό ο μηχανισμό να ελέγξει τι ακριβώ γίνεται. Και βεβαίω το κορυφαίο ερώτημα των ημερών είναι αν οι 33 που έβγαλε ο Βαξεβάνη ή 106 που λέει ο Παπαχρήστο νέα ή δεν ξέρω εγώ πόσοι είναι αυτοί που παρακολουθούνται, αν ταυτόχρονα παρακολουθούνται και από την ΑΕΠ. Αυτό θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να απαντηθεί, έχουν γίνει και σχετικέ ερωτήσει. Θα έχει. Θα, θα συμβεί μια ομορφιά αν μάθουμε και αν κάποιοι συμπίπτουν και στο ένα σύστημα παρακολούθηση και στο άλλο σύστημα παρακολούθηση, αν όλα αυτά είναι διαφορετικά συστήματα παρακολούθηση. Πώ γίνονται τώρα αυτέ οι παρακολουθήσει, Εγώ δεν ξέρω να σα πω την αλήθεια. Επειδή όμω είναι με ήχο και επειδή εμεί όλη μέρα εδώ είμαστε με στον ήχο, το φαντάζομαι κάπω με ακουστικά. Ό,τι φορά είναι ακουστικό και το βλέπει παροχημένο εν τέλο. Άντε να το φανταστώ στο κινητό, όπω πολλέ φορέ μου στέλνουν τα παιδιά ηχητικά και το ακούω στο κινητό όπου βρίσκομαι. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη όμω, χθε, εν τη ρήμη του λόγου, μα είπε ακριβώ πώ γίνεται αυτό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Θέλω να καταλάβετε την οργή μου, κύριε Χάρης Νικολάου, να πιστεύει κάποιο σήμερα ότι. Κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον Υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή. Και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίε των Υπουργών μου. Και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή. Και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίε των Υπουργών μου, των συζύγων του. Και να λέγονται αυτά τα πράγματα χωρί να υπάρχει Ανός. καμία απολύτω απόδειξη. Και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή. Και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τι συνομιλίε των Υπουργών μου. Α, έτσι γίνεται τελικά. Κλείνει δηλαδή το τηλέφωνο και πα μετά σε έναν υπολογιστή. Ναι, γιατί στο τηλέφωνο, αν το στείλει ο άλλο, προφανώ το έχουν πάρει άλλοι δέκα, γιατί παρακολουθείτε. Και από τον υπολογιστή, λοιπόν, όχι, δεν είναι δυνατό να το κάνει αυτό ο Κυριάκο Μπιτζωτάκη. Υπάρχει βίντεο, υπάρχει απόδειξη. Όχι, δεν υπάρχει απόδειξη. Αν Γιώργο λέει ότι υπάρχει απόδειξη, περιμένουμε και από εκεί να δούμε για να, να κρίνουμε τι αποδείξει υπάρχουν. Αλλά όμω έτσι γίνεται. Από οθόνη τελικά το μάθαμε και αυτό. Τα ωραία ήταν όταν άρχισαν μετά οι εκνευρισμοί και ότι εγώ παλεύω για την Ελλάδα, να σώσω την Ελλάδα γιατί ένα τρίξιμο στην καρέκλα ακούγεται του Πρωθυπουργού τον τελευταίο καιρό δεν πάνε και καλά τα πράγματα μέχρι τώρα πήγαιναν άριστα στήριζαν τα μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρχε πρόβλημα υπήρχε η πανδημία μόνο σε ένα σοβαρό θέμα με το που οι κρίσει οι ενεργειακέ, η ακρίβεια τα καλάθια που δεν φέρουν απολύτω τίποτα παρά μόνο τα υλικά για τον ΚΑΠΑΜ Ε, και όταν σφίξαν και πολύ τα ζόργια με τις παρακολουθήσει ενώ είχε τελειώσει το θέμα όπως μας λέγανε πριν 20 μέρες και δημοσιογράφηκε γενικότερα τελικά τώρα που έχουν σφίξει πολύ τα λουριά αρχίζει μια απολογία που βγαίνει και σε επίθεση και ότι εμένα με χτυπάνε χρόνια και γενικώ ένα ε, σκετσάκι Μάρθα και αν με βλέπετε έτσι ελαφρώς συγχυσμένο για αυτό το θέμα, νομίζω ότι μπορείτε να κατανοήσετε την αγανάκτησή μου. μου Εδώ και 7 χρόνια στοχοποιούμε προσωπικά μου, με διαρκείς επιθέσεις λάσπης. Γιατί, γιατί έχω αναλάβει μια προσπάθεια να σύρω τη χώρα προς μια κατεύθυνση εξυγχρονισμού. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζει. <συμπτυλί> Στο άλα τρελαίνονται για ρούμπα Εκεί <συμπτυλί> <συμπτυλί> <Ρι> <συμπτυλί> <συμπτυλί> <συμπτυλί> Σάμπα, <ΟΚΟΥ> <ΟΥ> ay, ay, ay, ay. <ΟΥ> και προφανώ αυτή η προσπάθεια κύριε Χατζης Νικολάου έχει ενοχλήσει πολλού και γι' αυτό και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και <ΟΥ> με κάθε <στοπό> σκοπό <ΟΥ> Εκεί να ρθεις να πάμε και ωραία θα περνάμε Αι-αι-αι-αι Με σάμπα και με ρούμπα στο άλλα καλακούμπα Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και Πάντως. με κάθε σκοπό. Μαζέψω αγαπούλα μου λίγο γιατί μας, μας βλέπει ο κόσμος. Το μόνο σίγουρο αγαπούλα μου είναι ότι μας βλέπει ο κόσμος. Εδώ τι είπε το πολεμάνε με όλα τα μέσα. Ποιον τον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς έγινε πρωθυπουργό, Με ποια βοήθεια μέσων. Με ποια εσχρή βοήθεια μέσων. Πώς πορεύτηκε τρία-τρία χρόνια. Με τι... Ανόητο τρόπο, με την πανέμορφη και πώς τι λέγανε, τη λέγανε τη σύζυγο, με ρεπορτάζ παραπολιτικά, με τα στιμένα το τιγόμενος είσαι θέ μου, με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, με τις λίστες πέτσα, με την ανταπόκριση, με τους δημοσιογράφους που γιώναν τα θέματα, δεν τα προβάλανε τα θέματα, παραποιούσαν τα θέματα, κρύβανε θέματα. Δεν ήταν οι δημοσιογράφοι μόνο, ήταν γραμμέ καναλιών. Σε αυτόν τον τόπο ζούμε, ξέρουμε ακριβώς και παρουσιάστηκε χθε να τον πολεμάνε όλα τα συμφέροντα και το κάνει όλο αυτό για το καλό της πατρίδας και είναι ο αγωνιστής, ο μαχητής ούτω Τσάβες Τέτοια, είχε, θυμάμαι το κρατικό κανάλι μαζί του και τα πέντε κανάλια των βιομηχάνων απέναντί του ο Τσάβες τότε και είχε βγει με 60% και τις δύο φορές που είχε βγει αλλά εδώ περίπου έτσι παρουσιάστηκε φαντάζομαι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες μήνες που όλα αυτά θα Κορυφωθούν να περάσουμε, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά, να περάσουμε στον άλλο πολύ ωραίο τομέα. Είναι αυτό τη ακρίβεια, ο οικονόμου κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα ακόμη εργαλείο που προστίθεται στα όσα ήδη εφαρμόζονται για τη συγκράτηση των τιμών σε μια σειρά από προϊόντα. Το μέτρο αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια και έχει ένα δυνατό στόχο. Να κάνουμε μια φτηνή πολιτική με καψόνια, να κάνουμε μια φτηνή πολιτική με καψόνια. Ταψόνια ήθελε να πει και είπε καψόνια. Τα, τα, το τα το άρθρο, καταλάβατε. Ήθελε να πει με τα ψώνια. Τώρα τι εννοούσε ψώνια, όχι εδώ πάμε στο σύπερ μάρκετ και παίρνουμε με το καλάθι τους υπουργούς. 30 για 6, ε, 3, 4, 18, 4, 4, 6, 24. Εργατικό. Αυτό το γυλαίκο τώρα. Που εγώ σα λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνω ωραία. Θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Ετοιμόλογο. Τι μου? Λέζε... Αποτελεσματικό. Ο, ο κύριο Γεωργιάδης είναι υπουργό διαστημική ταχύτητα. Συμπαθητικό. Τελευταία φορά στο σούπερ μάρκετ πρέπει να βγάλουμε 7 selfie. Μαχητικό. Έχει Από... δίκιο. Αξιοπρεπή. Σταματίστε κλάψα, σα τη μιζέρια, κυρία μου. Σταματίστε την Ελλάδα. Μύω 39 ταγκούρια που θα σπήραζαν. Μορφωμένο. I am. Είμαι. I stand. Σταν. Ήσταν. Καν. Κάνω. Καν. Διορατικό. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Βζίμ. Οξυδερκή. Εγώ κατάφερα να κάνω όσα έκανα στη ζωή μου γιατί μικρό σπούδασα Αριστοτέλη. Έμαθα Αργιά Ουγγρικά. Και έγινα ένα έθνο άνθρωπο ικανό για να μπορώ να καταλαβαίνω την καινοτομία και τι καινούργιε ιδέε. Φιλικό. Είστε καμπατέρα. Τι δεν τρέπεσαι. Τον πάθει. Βραμε Και Απλώ Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007, πριν γίνε ο βουλευτής. Έτοιμος. Κανένας βουλευτής του λαού δεν πρόκειται να πάει στη νέα δημοκρατία. Κανένας! Λικρινής! Θα σας γδάρουμε! Θαραλέους! Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου, για να εκδικηθώ και να λεθερώσω την πατρίδα! Τσαμπουκάς! Δεν θα κρύβεσαι ρε γαϊδούρι πίσω από την ασυλία όμως! Θα σίδηλα, Αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή τη δεξιά. Ανθρώπινο Δεν θέλει γενευολιαστή. Μη σώσει. Τέρμα. Πάμε παρακάτω. Ισόρι να γίνονται. Ο φίλο μου. Σκασμό. Ο γιο μου. Θα κλάψουνε μανούλε. Ο άντρα μου. Η αλήθεια είναι ότι μου έλεγε ευγενία. Μη φωνάζει, θα κλείσει η φωνή. Είναι ένα από εμά. Ο μπουμπούκο. Είναι ένα από εμά. Ο γραφικό. Είναι ένα από εμά. Άντε ρε, βιβλιοπόλοι. Είναι σαν εμά. <ΣΠΟ> ούτε, όλα, <καλά> βιβλίο. <ΣΠΟ> Είναι σαν εμάς! Φονακλάφ! Είναι σαν <ΣΠ> και εμάς! Πακροδεξιός! <ΣΠ> Ο Άδωνης είμαι εγώ! Είσαμε τα καλά σου, παιδί μου! Ο Άδωνης είμαι εγώ! είσαι βασίδας! <ΣΠΠ> και εγώ! Κι εγώ! Και εγώ! <ΣΠ> Εσείς είστε οι αμόρφωτοι! <ΣΠ> και εγώ! Και εγώ! Και εγώ! Και εγώ! Είστε κοινός ρεζίνη. Ο Άδωνης είμαι εγώ! Ο κόμμας τελικά το Ήταν μια ωραία διαφήμιση που, που είχε κάνει προεκλογικά παλιότερα ο Άδωνη Γεωργιάδη που είχε διάφορου φίλου του, ψηφοφόρου του που λέγανε τα καλύτερα για αυτόν, ισχύουν όλα και τα τεκμηριώσαμε κι εμεί εδώ όπω ακούτε και κατέληγε όλο αυτό ότι ο Άδωνη είμαι εγώ. Τι ωραίο, τι αισιόδοξο αυτή η αμφίδρομη σχέση υπουργού, πολιτικού με του ψηφοφόρου και να είσαι ψηφοφόρους, να είσαι ένα άνθρωπο αυθυπαρτό, μια άλλη προσωπικότητα και να λέει, εγώ, είναι ο Άδωνη. Εγώ ήμουν Άδωνη και ο Άδωνη είμαι εγώ. Τέλειο, ό,τι καλύτερο υπάρχει, είναι κάτι που θες να το αντιγράψεις. Χτες στην συνέντευξή του ο Κυριάκος έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Όμως το βασικό δίλημα των εκλογών παραμένει αν η χώρα θα συνεχίσει σε αυτά τα ταραγμένα νερά τα οποία διανύουμε, όχι απλά στο δρόμο της σταθερότητας, αλλά πρόοδου. Αυτός είναι ο δρόμος μπροστά από πίσω. Είναι το δίλημα. <ΚΚΚΚ> Ξέρουμε το από πίσω τι σημαίνει. Μπράβο! <ΚΚΚ> Mrostaj, apopiso, idą to dîle. <coughs> <gosh> Eki, -e Ξέρουμε το... από πίσω τι σημαίνει Κάβλα Με σάμπα και με ρούμπα Στο Άλα αι αι αι λα, λα. Όλα αυτά λοιπόν στο καλά Καλακούμπα έλεγε το παλιό τραγούδι δεν ξέρω που είναι αυτό έτσι κι αλλιώς το λέει στο χάρτη δεν θα το βρεις άρα μάλλον δεν υπάρχει πουθενά ή είναι παντού ή εδώ η Ελλάδα είναι το Άλα Καλακούμπα Χθε λοιπόν ε, δόθηκε και μία απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες ένα έργο που το έχουμε δει και παλιότερα. Δηλαδή, η, μία μάχη στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούμε όλοι διαπλοκή. Μάχη εξουσίας, έτσι γι' αλλιώς εξουσίας είναι και οι δύο και η οι οικονομική και η οι πολιτική και έχει πάντα στάδια, παλιότερα ήταν οι Νταβατζίδες που έδινε μεγάλη μάχη τότε ο Καραμαλής πιο παλιά ήταν ε, ο Σιμήτης με τη διαπλοκή που είχε δώσει και εκείνο μια μεγάλη μάχη με τους μεγάλους επιχειρηματίες, είχαν πέσει και στο φαγοπόι του 2004, είχαν πεινάσει πάρα πολύ τότε όλοι. Πιο παλιά ήταν ο Παμπάς Μητσοτάκης που αυτός είχε ανακαλύψει και την λέξη διαπλοκή και εκείνο έδινε μια μάχη. Ε, στην πορεία δώσαν όλοι μάχες με τη διαπλοκή και πάντα υπάρχει αυτή η διαπλοκή και δίνει μάχη η πολιτική εξουσία αν δεν κανακεύεται ή δεν κανακεύει τη διαπλοκή ή δεν κανακεύεται από την διαπλοκή. Από χτες, από προχτές ή τις τελευταίες μέρες, μάθαμε ότι ο είναι ο τη κατά της διαπλοκής, κατά των επιχειρηματικών συμφερόντων που τον στήριζαν, ο ίδιος λέει με πολεμάνε, και αυτό το έργο προφανώς θα εξελιχθεί και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωση ή ενδεχομένω και τα δύο να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση να υπονομεύουν ε, αλλάζοντας ε, απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη ε, την, ε, τη διαδρομή της, ε, της χώρας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενό είναι απόλυτα καθορισμένοι Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολή μα, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αυτό είναι αστική δημοκρατία. Αυτό ακριβώς που τώρα περιέγραψε και που πριν τρει μήνες δεν ίσχυε Και μπορεί σε τρει μήνε να μην ισχύει, και μπορεί σε έξι να ξαναϊσχύει, και μπορεί να είναι με αυτόν τον Πρωθυπουργό, ή με τον προηγούμενο, τον προπροηγούμενο, ή με τον επόμενο και τον μεθεπόμενο. Αυτό ακριβώ είναι η αστική δημοκρατία. Δηλαδή, το πολιτικό προσωπικό που πάντα έχει μια λαϊκή νομιμοποίηση, έτσι όπω γίνεται με αυτά τα νομοθετήματα που ψηφίζει το 20% και βγάζει η κυβέρνηση με ένα 35% και λέει ότι είναι απόλυτη πλειοψηφία. Όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό είναι δουλάκια τη οικονομική εξουσία και κατά καιρού στο μεγαλύτερο ποσοστό του διαστήματος που κυβερνούν τα έχουν πολύ καλά σε κάποιες στιγμές υπάρχει περίφημη κόντρα αυτό, είναι, αυτό γράφεται στο μάνιουαλ νούμερο ένα πως το κεφάλαιο, πώ το μανιφέστο το κομμουνιστικό ξεκινάει και λέει προλετάριο όλο το χωρών ενωθείτε ε, έτσι ξεκινάει λοιπόν και το μάνιουαλ λειτουργίας του ισταστικής δημοκρατίας, καπιταλιστικού συστήματος και βάλετε ό,τι άλλο θέλετε αυτό συμβαίνει Έτσι γίνεται πάντα. Οπότε οι λεονταρισμοί για τη συγκυρία ή τα στριμώγματα ή τα χατήρια είναι προσωρινά. Θα λυθούν, θα μονιάσουμε, θα μονιάσουν γιατί είναι η ίδια εξουσία. Θα τα βρουν στην πορεία. Αν δεν τα βρούμε αυτό, θα φέρουν τον άλλον ή κάποιον άλλον στη θέση του για να γίνεται πάντα η δουλειά όπω γίνεται. Και μα έχει μείνει από όλο αυτό ο Κυριάκο, ο πρωταθλητή. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι η ρόλη του καθενό. Είναι απόλυτα καθορισμένοι. Κυριακό Κωνσταντίνο Μητσοτάκι, Τον πρωταθλήτη. Τον με ένα Με διαρκείς επιθέσει λάσπης. Στο εκεί Στο Μέγαρο μαξί μου. Να συγκρουστώ. Με συμφέροντα. Με θριαμβευτική ματιά. Ωραία τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φίτια. Τι γνώταν πριν Ένα, δύο, τρία. Πριν με τρει τρία. Αρχίδια. Για να το την Ελλάδα. Για να το θα μαςη χαρτιρία. Μάρκα της δικη μάχη λάδα. Με βρόσιμο χρυσό στην ήθια. Ζητώ. Ζητώ η νέα δημοκρατία. Ο Ζήμिस ο προταθλητής είναι το κανονικό, το τραγούδι αλλά αλλάξαμε το κάνουμε Κυριακός ο, ο προταθλητής, τα κάνει όλα αυτά για την Ελλάδα. Δέχετε χτηπίματα, Δεν ήξερε για παρακολούθησεις, μόλις τώ μαθης ο καρίστι τα σήνηφα εγόχ στον ανψιο. Δεν ξέρει τίποτα, δεν το έχει καταλάβει. Δεν πηγαίνω ο νους του ότι μέσα στο μαξί μου δίπλα του θα κάναν τέτοιε βρωμοδουλειές. Και σε μας. Δεν περνάει και ακόμα, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πέφτουμε. Συνεχίζουμε και όπω λέω εδώ να κρατήσει πολύ ωραία για να αλλάξει το κλίμα, να δείτε ότι θα βάλουν και σπαγκετίνη και νούμερο 5 μακαρόνια στο καλάτι <χει> του νοικοκυριού. Μπα και ξεχάσουμε σήμερα δεν ανακοινώνεται, αύριο, Τετάρτη. Ανα Τετάρτη θα ανακοινώνται καινούρια προϊόντα. Μην τρομάξει να δείτε τον Άδωνη να παίρνει σβάρνα τα σούπερ μάρκετ, να μπαίνει μέσα στα ψυγεία και να κόβει τυριά με, την, με τη λευκή ποδιά και ζαμπών για να μα δώσει να ξεχάσουμε. ξεχάσουμε όμω τον Κυριάκο, τον πρωταθλητή. Προφανώς αυτή η προσπάθεια κύριε Χαριστικολάου έχει ενοχλήσει πολλούς και γι' αυτό και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και Πάντως. με κάθε σκοπό. Βεύτερος άθλος στη σειρά Ξύπτησα ένα πρωί και ήθελα να πάω στην Ικάρια να πάω να φάω το μαδάκι για λατζί Τίγιζε σίδερα χοντρά α, α. να Και σπάγει μπρουτζινούς <atar> Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω εγώ Παραπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμ Το πως τον κοίταζαν χαζά Είμαι σήμερα κάλλος ότι. Κυριάκος Μητσοτάκης Πονηρά Ναι, θ Ως τους Έλληνες! Τονούσα στους πορτοφωλάντες, τους πορτοφωλάντες Κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης Για να δοξάσει, Την elite Θα ξάσει, Τη διαπλοκή Για να δοξάσει την, α, να την με το Ζόρι στο σχολείο όταν ήμουν μικρός Ζήτω, ζήτω, ζήτο να μην το ξεχάσουμε αυτό. 2, 11, 10, 80, 8, 80 τηλέφωνο επικοινωνία. Αυτά που θα πείτε σήμερα θα παίξουν ή την πέμπτη ή την παρασκευή, γιατί αύριο δεν είμαστε εδώ, 24 απεργία και τι γεσέ, βεβαίω, αδελφ, το πάμε, δημοσιογράφοι, τα ρήφε, μα έχουν στείλει και ανακοίνωση, να προλάβουμε μετά να την διαβάσουμε και μέσα μεταφορά έχουν στάσει και μάλιστα τόσο πολύ φοβήθηκαν οι διοίσει των λεωφορείων που του πήγανε για τη στάση. Στο δικαστήριο, δεν ξέρω αν έχει λήξει, παράνομη και καταχρηστική να βγάλουν τη στάση εργασία μέσα σε πανελλαδική απεργία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη γίνονται απεργίε, κινητοποιήσει, βαρβάτε. Θα κάνουμε και εμεί αύριο εδώ, δεν ξέρω τι ακριβώ θα γίνει. Αλλά ακόμη και αυτό που τα λεωφορεία δεν θα είναι μέχρι τι 9 το πρωί, ανάγκασε τη διοίκηση να πάει στα δικαστήρια για να βγάλει τη στάση την τρίωρη, τετράωρη πώ είναι, παράνομη και καταχριστική. Το τηλέφωνο το είπαμε, πάρτε εκεί να πείτε τα δικά σα πρώτο μέρος του λαού τώρα κολλάει στις πρώτες διεφημίσεις. Ναι. Πώ? Κυριάκο, λέω, εσύ είσαι. Α, σα παρακαλώ, εγώ μίλησα έτσι. Και τέλο <laughs> πάντων, τέτοια ώρα θα μου να δω έτσι και αλλιώ θα είχα να κάνω παρακολουθήσει. Ρε, Αποστολή, δεν μιλάω σε εσένα, στον Κυριάκο μιλάω, λε να μην μα ακούει. Α, τεστ, τεστ, ακούγομαι. Ένα. Κυριάκο, με ακούω. Δεν είναι ο Κυριάκο, είναι ο, ο υπάλληλο τώρα. Ο υπάλληλο είναι τώρα. Κάποιοι υπάλληλοι, λε, του <laughs> γαμιέσαι, ρε μαλάκ. <laughs> α, ντροπή. Φαντάζομαι ότι <laughs> το λέει, αν έχει βάλει να παρακολουθεί εμά, του έχει πει τάξει τώρα τι γαμιέσαι έτσι. Αυτό είναι ικανό ρευτή, λέει να έχει βάλει να σε παρακολουθούν και να μην ακούει το ραδιόφο Και πιο εύκολο τώρα. Εύκολο, εσύ αν θες να δεις Netflix ναι, Και είναι μακριά ναι. η τηλεόραση <εστικοί> Και έχει κοντά το κινητό, δεν το δεις στο κινητό Αμέσως στην τουαλέτα Netflix στο κινητό μου Μα και το ραδιόφωνο εγώ από το κινητό το ακούω Άρα αυτό που σε βολεύει Ε και ο κυριάκο γιατί άμα το κάνει αυτό είναι πρόβλημα Καλά δεν εγώ ότι είναι πρόβλημα Αλλά ένας ακούει όμως από το ίντερνετ ή από το κινητό Δεν θα λαμβάνει από το στερέντετο Δηλαδή με bypass Τελείως, μέσα όλα Λέμε κούκου Έλα να μου, να σου πω πού Πώς Πού, έπρεπε να το πήκανα τέτοιο ρε Στο τσά Τι παίζουμε με τα παιδάκια που κρυβόμαστε, τι τους λέμε, μια συλλαβή δεν τους λέμε Κρυφτό και. και βγαίνω Λέμε κούκου Çα. Που, πώ, πώ, Ρο. Στον κόκκινο <laughs> σου. <στον> λέγα <laughs> <laughs> έτσι λέγαμε εμεί, μικρή. Και αυτό, για αυτό σκέφτηκα. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Πηγαίνει και πέρασα ένα πολύ κλεπτισμένοι άνθρωποι. Πολλέ γνώσει ερωτικέ. <laughs> ναι, ναι, <laughs> και <laughs> όπω έχουμε ξαναπεί, ωραία εκτίθενται <laughs> αυτοί. Ο παρουσιαστή τα ξέρει όλα. <laughs> που <για> τα διαβάζει από μέσα. Γιατί παρακολουθούσαν μόνο αυτού και δεν παρακολουθούσαν και άλλου. Δηλαδή. Κοίταξε να δει, να σου πω την αλήθεια. Νιώθω αδικημένο. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όχι. Τόσα μυτσοτάκι γάμιε έχω πει. Δεν ξέρω γιατί εσύ κλάζει το μυτσοτάκι τον έχει. Δηλαδή θα μπορούσε να σα παρακολουθεί ένα. Μετά νιώθουμε αδικημένοι οι Παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Γιατί να μην έχει παρακολουθεί και Ναι, θα μπορούσα να παρακολουθεί εσά για να φτάσουν σε μένα. <laughs> ναι, πώ το κάνει, Παρακολουθεί, η αδερφή Καρυπίδη, για να παρακολουθεί στο μαρινάκι. το μαρινάκι. Μαρινάκι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. πάντως νομίζω ότι όλα αυτό είναι μια σκευβορία. Πάει αυτό που παξιβάνε, μαλακίες, λέει, για να πουλήσει φίλα, τώρα. Ψέματα κι αυτό. Σαν την τέτοια φάση. Ναι, σαν την θα μα που του ένα για τον μάρτι, λάρτι. Λάρτι. Τη Που δεν την ο, ο, ο, ο, ο Μαλακίες. Εγώ τώρα τώρα που μιλάμε, έχω στο γραφείο μου τρία αστικάκια random που δεν ξέρω τι έχει μέσα το καθένα. Ναι, μόνο που τα αποκλείεται τώρα από αυτά τα τρία να έχει στοιχεία για καμιά χιλιάδα τύπου οι οποίοι έχουν χρεστεί εκατομμύρια στο εσωτερικό. Μάλλον. Το ξέρω. Δεν τα έχω ανοίξει. Πώς, και αν μου το έχει φυτέψει κανένα μπάτσο. Ή άμα έκανε καμιά κουμπάρα με το Venizel και στο έχει φυτέψει από τότε το, το Venizel. Μπορεί μια μέρα που είχαν έρθει σπίτι ο Venizel να φάνε και τα πντουλάπια όλα. Έχει <laughs> τα πόμολα. <laughs> Είναι πολλά τα λεφτά. Για yeah, να κάνει το εξοικονομό μετά. Το θέμα ότι έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο άστο το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πεθαίνουμε και να ζούμε σαν χάλια Αλλά τουλάχιστα να γελάμε λίγο περισσότερο Αυτό ρε παιδί μου τώρα το, Θα πεθάμε θα πεθάνουμε Θα είναι χάλια θα είναι χάλια ένα να γελάμε Να γελάμε τουλάχιστον Ναι Ε, καλημέρα. Καλημέρα. Ε, παιδιά, άμα είναι ένα κυμαιίσει τον κουβουλέ να, το να μα το πείτε να πάρα να το ψηφίσουμε μέρε να βγουν με του τρόπου. Βγείτε άμα ναι. Είχε να... εσεί και δεν θα χρειαστεί να τρέχετε κυριακέ. Α όχι να πάμε να πάμε ένα αποστόλη να βγει σε εσύ μπροστά και εγώ ανθρώπου ακολουθήσει. Εγώ, ό, εγώ να εκεί πάμε... να χώνε. Εσύ Α, δεν είσαι για να με δει. Την τετάρτη που θα είσαι εσύ. Γιατί εγώ εκεί θα είμαι εσύ, πού θα σε. Εκεί εγώ μαζί σου άφημα! Για να σε δω. Θα μαζί του μακαρνά και του Σακού αυτά τι γαρίδε και να πάμε όλοι στον αγώνα αποστολή. Στι σχέσε που είναι γαρίδε και. Θα κυβερνήσουμε ένα αποστόλι μαζί τα τρόφιμα. Δεν θα φάμε γαριδί και στακού. Αυτό είναι το θέμα. <laughs> ότι εσύ πιστεύει ότι αυτά είναι μόνο στον καπιταλισμό. Πειδή έχουν καπιταλισμό θα τρως. <laughs> <Ορσε μαλάκα>. <laughs> <Εδώ> <laughs> τα τρόφιμα. Όρσε μαλάκα. Εδώ τα τρόφιμα τα πληρώνει 20 ευρώ. <laughs> Αυτό σου λέει, Αυτή είναι η διαφορά μαλάκα. Αποστόλι στον δρόμο ρε. Δεν θα σου τρώνε την υπεραξία. Ηλίθιε. Έτσι είναι. Καλά πιο μαλάκα. Αποσόλα δεν υπάρχει. Αλλά εμπάσχετο ότι δεν έχει ψάξει καλά. Μπορεί να μην υπάρχει. δεν καλά. Επίση σκέψε ότι 70.000 άνθρωποι ψήφισαν τον ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ. Εμεί από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παρανομών λογισμικών χώρα Και καλούμαστε αυτό το βιβλίο να το. Δεν το γνωρίζουμε. <Κι> Και πρέπει να το μάθουμε. Ε πού να τα ξέρει όλα, πρωθυπουργός είναι ε, Πρωθυπουργός είναι για άλλα πράγματα Να κάνει την Ελλάδα 2-0 Να ασχολείται με τα μεγάλα Δεν μπορεί να ασχολείται τώρα και με τα μικρά Ποιο παρακολουθεί ποιον, τη γυναίκα του Τάδε Μίζερα είναι όλα αυτά και τι να ακούς τώρα από τη γυναίκα του Τάδε υπουργού Την ξαδέρφη του Τάδε Την κόρη του Αλνού Σάτα, ταξιτζίδε, αύριο δεν θα κινείται τίποτα Κίτρινο κουνούπι πουθενά Συμμετοχή του ΣΑΤΑ στη Γενική Πανελλαδική Απεργία τη 9η Νοεμβρίου 2022 από τι 6 αύριο το πρωί στι 6 τη 10η. Την επόμενη μέρα. Ακρίβεια ανατιμήσεις φτώχεια. Φτάνει πια. Αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε. Συγκέντρωση. Είναι η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ που μα έχουν στείλει. Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στι 10 το πρωί. Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη. Έχετε χτυπηθεί ω κλάδο. Το βλέπουμε, το ζούμε όλοι. Σα νιώθουμε. Αλλά αύριο είναι μια ευκαιρία να δείξετε ότι υπάρχετε, δυσφορείτε. Διαφωνείτε και είστε έτοιμοι για πολλά. Αυτό ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τη κοινωνία. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Δεν, έχουν ψωμί το, δεν έχει ψωμί το θέμα των υποκλοπών. Το έλεγε ο οικό Αλλά έλεγε το ακριβώ αντίθετο. μια κουβέντα και για τι υποκλοπέ. Γιατί είδα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το αφήνει το θέμα, κύριε Υπουργέ. Ε, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα. Μου ρωτήσατε τον Εμεί κάνουμε. για, τις για την ευθύνη που έχει που το τις παρακολουθούσαν. Σύρα, να μα πίνει η Δεν έχουμε ψωμί εκεί. Ψωμί δεν έχει. Πάμε στην υπόθεση του δημοσιεύματος Τώρα, της Εφημερίδα Dokumento Περι παρακολουθήσεων πάρα πολλών προσώπων Πολιτικών προσώπων Το βέβαιον ότι έχουμε πάρα πολύ ψωμί παιδιά Το βέβαιον ότι έχουμε πάρα πολλή ψωμή παιδιά Δεν βλέπω Ποιος ψωμί πάνε. εκεί να, ψωμί να, ψωμί δεν π, έχει. Το βέβαιω ότι έχουμε πάρα πολύ ψωμί παιδιά Το ψωμί της Ξενιτίας Είναι πικρό Το νερό Της φθολό. Το, το βέβαιο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Πριν 10 μέρες δεν είχε ψωμί. Από προχτές έχει ψωμί. Ο ίδιος άνθρωπος, δημοσιογράφος που ελέγχει την εξουσία για το ίδιο θέμα. Πριν 10 μέρες επίσης το θέμα είχε κουράσει πάρα πολύ. Λέω, λοιπόν, ότι Να πω όμως υπάρχουν... και τίποτα άλλες παρακολουθήσεις Μας Μα, κουράσατε με την παρακολούθηση Έχετε κουράσει στο Πασόκ λοιπόν, λοιπόν, Κουράσατε δεν... τον κόσμο και εμάς το... δεν, ασύντα. Δεν, ασύντα. δεν κουρασόμαστε, εδώ είμαστε Ακούστε. Η δουλειά μας είναι λοιπόν. αυτοί λοιπόν, εσείς, το εσείς, Τον το εσείς, κόσμο δεν έχετε κουράσει Εγώ αυτό βλέπω Εμάς όχι Και εμάς, τον κόσμο Ο κόσμος είναι κουρασμένος Και οι δημοσιογράφοι είναι οι καθρέφτε του κόσμου Και πριν πέντε μέρες μαζί με το Βορύδι Είχαν κλείσει το θέμα Ξεκαθαρίζουμε ότι το τοπίο για τα θέματα των υπογλομπών επίσης είναι ε, αν θέλετε σαφές, προσδιορισμένο θεσμικά Μας. αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ανα, ανακυκλώνεται μια συζήτηση η οποία mm -hmm. ναι, εγώ τη βλέπω να έχει κλείσει και να μην παράγει κάποια προστιθέμενη ε, αξία Δεν είδα να συγκινεί να και πολύ την κοινή γνώμη κύριε Υπουργέ Ο Βορρήτη, μεγάλο πολιτικό, όπω ακούσαμε εδώ, έχει κλείσει το θέμα. Το έκλεισε. Το σφράγισε, το βάλε στο αρχείο, ετελείωσε το θέμα. Και έχει ανοίξει ω θεματάρα τρελή, μέσα έπεσε ο Βορρήτη για άλλη μια φορά. Αυτά λοιπόν με, με τι βιασίνε και τα κλεισίματα, τα βιαστικά για θέματα πάρα πολύ σοβαρά, όταν δεν δίνονται απαντήσει. Γιατί ένα θέμα κλείνει όταν θα δοθούν απαντήσει. Αν νομίζω θα δοθεί στο συγκεκριμένο θέμα, όχι. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει κλείσει μέχρι στιγμή και παραμένει όρθά ανοιχτό laos τώρα, meros δεύτερον Hola buenas tardes tardes Μόνο εσύ θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Εγώ? Ε, ναι, να μου πει. που πως... βρίζει, απλά είναι άλλη γλώσσα. Ε, όχι δά. Εγώ όταν το πραμώ στο μη είμαι. Είναι λίγο, αλλά όχι τόσο. Είπαμε. Τι ε, θες? Ε, ε, Να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για το σοου που έμαθα ότι έσυσε ο Άδωνη. Το δεύτερο, ε, όχι το πρώτο, με το χαρτί υγεία και άλλα σχετικά. Έσυσε ένα δεύτερο, μετά που υπόθηκαν τα αρχήρια καπαμά, περί Σοβιετική Ένωση, περί άδειων ραφιών κτλ. Διότι ωραία να λέμε καναστείο, κύριε Κουτσούπα και τον καπαμά, αλλά να ξέρει ότι Στο Σοβιετική του αρέσει θα ράφει τα ράφια τα άδεια. Εδώ τα ράφια είναι γεμάτα. Α, ναι, ναι, η κλασική καραμέλα. Είπα αυτό. Ωραία. Δεν σαν απάντηση σαν... στον Κουτσούμπα. Α, σωστά, σωστά. Εντάξει σε... αυτή η καραμέλα τη Σοβιετία πια. Δηλαδή, μετά λέμε το κουκουέ για ξύλινη γλώσσα. Ένα άνθρωπο όμω δεν βρέθηκε να το ρωτήσει πού ήταν τα τρόφιμα στη Σοβιετική Ένωση αφού δεν ήταν στα ράφια. Μήπω ήταν στα σπίτια. Μήπω ήταν στου χώρου εστίαση και σύντηση που υπήρχαν στου χώρου εργασία. Ρωτάωτάω, εγώ λέω. Μήπω. Μπορεί που νούμε. Μπλουζάκι έχει. Αμέ. Αχ, σαφέ. Και έχω και κοντό μαλί για να φαίνεται από πίσω και η ελληνοφρένεια. Μ' αρέσει. Αγορέ, ξηρισμένο βανδί. Όχι, όχι. Ε, τη βανδί, αν έχει μαλλί βανδί, το φρέσκο, το καινούριο. <laughs> η βανδί έκανε το μαλί του έχω νεογόμενο, α πούμε. Εκεί φαίνεται το ελληνοφρένεια. Α, δεν ξέρω τι έχει βανδί, δεν έχει Τι ξέρει, αγάπη μου γλυκιάκια, και παίρνει και μιλάμε. Ότι έχω κοντό καρέ και πρόσφατα κοκκινισμένο γι' αυτό. Με κάτω το κέφαλη. Κοκινισμένο. <laughs> <laughs> <τζίντζερ. Είμαι> <laughs> ναι. Είμαι τζίντζ Θα Περίπου. Με το κλουζάκι πάει πάρα πολύ. Όπω είναι το κουνούμα εδώ μπροστά γραμμένο, ναι. του πάει πάρα πολύ. Τι είναι, θεταριστό. Δηλαδή έχει κάνει το παλί του Playmobil, α πούμε, σε κόκκινο. Αν δεν έφυγε από εδώ πέρα που θα με έβει και Playmobil. Τι έχουν τα Playmobil, καλό είναι. Ναι, εντάξει, οκ, okay, σωστά. Τα Lego είναι το πρόβλημα που έχουν πολλέ γωνίε. Γεια σα, Εκτεγόρη. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για το καλάθι τη Νικοκυρά. Γιατί εκεί που έλεγα μια φορά την ημέρα, Γανίδε σε μυθωτάκι, τώρα το λέω όλο το 24ωρο. Και πλέον Έλα... και να σε παρακολουθήσουν, λες και δεν το ξέρουν. Και δεύτερο, θέλω να πω αυτό το μαλάκα που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι έρχονται, αν και δεν είμαι αριστερό, άρχουν να μα κλάσουν τα αρχίδια όλα αυτά. Τα αρχίδια. Αυτό αποστολάκι. Τελείωσα. Πάρα στο μισθό. Παρακαλώ. Ποιον? Κυρία Αποστόλη. Παρακαλώ. Φυλακέ είμαι... ανελίκων εκεί. Είμαι η ζωή και. Αχ, ο... ζωή μου. Ήθελα να σα μιλήσω γιατί σα ακούω με τη μαμά μου κάθε μέρα. Δώσ' μου τη μαμά και σου. Σα αγαπώ πάρα πολύ. Μπαμπάς δεν υπάρχει. Εδώ σου με τη μαμά. Εδώ είναι. Μαμά? Μανούλα. Έλα Αποστόλη μου, καλησπέρα. Μανούλα μου, τι μου βάζει το ανηλικό. <laughs> Μα έχει τρελαθεί. Να μιλήσω στον Αποστόλη, να μιλήσω στον Αποστόλη. Να ξέρει, κοιμίζω τα παιδιά μου μόνο με ελληνοφρά καφού ξύπιο είναι. Δεν πήγε καλά. Το βράδυ, το βράδυ, το βράδυ. Ξαναβάζει βάζει παράλειψη κονσέρβα. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Yes. Αγαπάμε η λιλοφρένια. Θα, θα σου βάλω η λιλοφρένια να κοιμηθεί. Αν δεν κοιμηθεί, θα σε δώσω στο Μαρσέλο. Έτσι θα λες. <laughs> Να σε καλά, Να σε καλά, αποστολή. Το παιδί πόσο χρονών είναι, 12-12. Α, στην κατάλληλη ηλικία. Ναι, έτσι, να μαθαίνει από τώρα. Στρατολόγηση, κατάλαβα. Ε, ναι, ναι, πώ αλλιώ. Πολύ καλά. Μόνο έτσι θα αλλάξει η κοινωνία. Τα λοιπόν, παιδιά να, πόσα ναι. είναι. Το άλλο είναι 10. Πόσα παιδιά έχει. Α, δύο, δύο, δύο κορίτσια. Να σε καλά, αποστολή, συνεχίστε έτσι να ξυπνάτε την κοινωνία. Και το βλέπουμε ότι έχει επιτυχία αυτό. Ε, για να δούμε, θα δούμε και αύριο. Είναι, ε, είναι ε, αυτό που λέμε χρονιά. nailed it. Δεν το κατάλαβα. Έλα, για Έχει δρόμο, έχει δρόμο. Nailing yeah. το νύχι, τέλος πάντων, το νύχι. Nailed it. Νύχι αυτό. Η yeah. καρφή αυτό, nail, επίσης. Ναι, yeah. yeah. η καρφή από το nail. Σωστά, yeah. σωστά, σωστά τα λες. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Έτσι ακριβώς είναι. Oh, σωστά τα λέω, δεν βγάζει νόημα, αλλά ναι. Yeah. Να σε καλά. Yeah. Yeah. Να είσαι καλά και εσύ, Αποστόνη. Γεια. Καριστονή. Γεια σου, Αύριο, λοιπόν, είναι μέρα απεργία. Μετά από πάρα, πάρα πολλά που έχουν συμβεί, μετά από μια τρελή επίθεση στα εισοδήματα των ανθρώπων, στα πορτοφόλια, στι ζωέ, σε βασικά αγαθά, βλέπουμε από πρώτο χέρι, ζούμε από πρώτο χέρι, τι ακριβώ σημαίνει δυτική κοινωνία ευμάρεια. Λόγω ενό πολέμου, λόγω μια κρίση, λόγω ενό χρηματιστηρίου ενέργειας ή άλλου χρηματιστηρίου, λόγο, λόγο, λόγο και η κοινωνία των ευκαιριών φαίνεται ότι είναι μια παρούφα ατέλειωτη. Αύριο, λοιπόν, θα κρυθούν και πολλά εδώ για την Ελλάδα: η μαζικότητα, η συμμετοχή, ε, όχι μόνο πώ θα είναι στο Σύνταγμα και πώ οι χώροι δουλειά θα δουλέψουν. Και, και, και. Ε, αύριο, λοιπόν, κάτω στου δρόμου θα είναι και σύντροφοι αγωνιστέ που έχουν δώσει μάχε για τα λαϊκά συμφέροντα. Αύριο, 9 του Νοέμβρη, η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι έχει σφιγμό και αντιστέκεται απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στην εξαθλίωση, την ασχροκέρδεια, στη μείωση του εισοδήματο με αίτημα. Έναν μισθό αξιοπρέπειας, δηλαδή αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των αντεργατικών νόμων Μητσοτάκη-Χατζηδάκη. Και κατάργηση των αντεργατικών νόμων Μητσοτάκη-Χατζηδάκη. Το μισό νόμο Χατζηδάκη τον έχει ψηφίσει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> Μην τον καταργήσει τα πόδομα γιατί θα καταργήσετε και πολύ σοβαρά άρθρα που έχετε ψηφίσει οι ίδιοι. Επειδή λοιπόν είναι μέρα απεργίας και Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Για αυτή τη στιγμή με την ανεργία στο 50-60% δεν ξέρω πώ είναι ενέργεια, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. <Ρι> Επιτρέψτε μα να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπος έφτασε στο χτεν. η καταρχήν τους δημόσιους οργανισμού. την παιδεία, την υγεία... Φοβερή ανασφάλεια, κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά, πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να πει ότι εγώ θα την βολέψω, ότι εγώ θα την γλιτώσω. Έχουμε οικογένεια, ναι, δύο παιδάκια, από τριών και έξι εθών. Είμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Φληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ. Φληρώνω δόση αυτοκινήτου και δεν έχω να ζήσω. Έχει 500-600 ευρώ μια σύνταξη και τον έρθουν 300-350 μόνο ρεύμα. Χώρια το νερό, χώρια δεν ξέρω τηλέφωνα. Βγαίνει. Μέχρι στις 15-20 του μηνό έχει τελειώσει η σύνταξη. Από εκεί και πέρα δανεικά. 10 μέρες σύνταξη φτάνει έτσι όπω να έχουν κάνει οι κυβερνότες βάλε από το ρέμα, βάλε από τα καύσιμα βάλε, βάλε από τα, α... τα προϊόντα μέσα στα σούπερ μάρκετ που αυξηθήκαν όλα τι να καλύψουμε δηλαδή από τη μία μας τα δίνει και από την άλλη μας τα παίρνει. 250 το μήνα για να μετακινηθώ εγώ από το χωριό και είμαι κοντά φαντάσιαλη εμένα ποιο θα μετάει σε εγώ είμαι για να φεύγω από την Ελλάδα μεγάλη μα μεγάλη ανασφάλεια. η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Βρω εγώ που τα 50 Ο κόμπος έφτασε στο πτέκο. Δεν απαιτώ ζητιανιά Θέλω αξιοπρέπεια Χωρίς πάτες Που είναι πολύ βασικό ειδικά αυτή την εποχή Όλα μας λένε γύρω μας να μην έχουμε αυταπάτες. Ό,τι γίνεται κάθε μέρα που περνάει αυτό ακριβώς σου λέει. Μας λέει σε όλους μας να μην έχουμε αυταπάτες. Χωρίς αυταπάτες λοιπόν στις 10.30 στα προπήλαια. Αύριο εκεί θα είμαστε, δεν θα είμαστε εδώ. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα μεθαύριο. Γεια σας. Εμένα γιατί δεν με παρακολουθεί αποστολή, Δηλαδή είμαι τόσο πολύ προβλέψιμο. Έχει άλλου μαλάκι, μην τα αγώνεσαι. Αχι, εγώ τι είναι τα λέω του δεν ήταν. Οπότε εντάξει. Εσεί σε τι κρυφό έχετε για να σα παρακολουθούν, Αυτό είναι το περίεργο. Από τη λίστα, με ο άδωνη μου κάνει εντύπωση. Ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μα παρακολουθούσε όλου. Εμένα, το Χατζηδάκη, τη σύζυγό μου την Ευγενία. Τώρα επειδή είμαι παιδιά των Άδωνη. Ο Άδωνη έχει ώρε εκτό τούτιο για να τον παρακολουθήσουν. Ό, τι είναι, τα βλέπει εκεί, θα είναι στον αυτιά, θα είναι στον πορτοσάλτα ρε άστρο πελέκι, δούλεψε ταξί. Ο Άδωνη κάποτε έφυγε από το Λάο και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει τάξη τη γη. Οπότε ο Μητσοτάκη γι' αυτό δεν τον παρακολουθεί. Σου λέει, «Άμα, στο... Μην πάει στον Ποδάνο, μη στο Βελόπουλο. Ρε παιδί μου, σου λέει, άμα χάσω τον Άδωνη, πιο μπλοκάθα να βγαίνει στα κανάλια όλη πέρα να λέει βλακίε και να τι ξέρει. Ε τώρα μη είσαι υπερβολικό, υπάρχουν εντάξει. Ε, εντάξει, λοιπόν γι' αυτό. Δούλεψε τάξη, δεν ανοίξει το μυαλό σου λίγο ρε. Θα πιάσει ο κόλο μου όμω. Πειραζί, εδώ πιάνει τα φάλα. Να σου πω κάτι. εγώ ξέρει πολύ καλά ότι μένω στα βόρεια προάστια. Οπότε είμαι Παναθηναϊκό. Το σκέφτηκαμε από το πρωί. Μπορώ να αλλάξω και να γίνω Ολυμπιακό σε μία περίπτωση. Ξέρετε σε πια. Σε πια. Εάν ο Μαρινάκη καταφέρει και ρίξει το πιτσοτάκι, θα τραγουδά ο Κοσκοτάκι. Στα Αμερική, ο Σαλιαρέλη φυλακεί. Και μισή ο Ολυμπιακή. Θα στα σμάμε μια ζωή. Καλό είναι για οπαδό, καλό. Πώ φέρετε ο, Παδός, ο φέρ Παγγέλη... Παγγέλη, ρίχτονε, ρίχτονε και θα γίνω και Ολυμπιακό δεν το πού στη Mo. Έλα μάνα μου! Έλα, σι κοταρίτσε! Για το ποκορετσιάκι, hey! καθαρισμένε σι κοταρίτσε έτοιμε! Έλα, εντεράκια! Έλα για τη μαγειλίτσα! Πού είσαι, τι, τι δεν άφησα! Τίποτα, όλα καλά λέω. Να σου πω, λόγω τη ημέρα θα ξεκινήσω με το Βιχατζίλα, ενάπηρη κατιούσα. Νοβοσόκι, ενάπηρη κρουτόι. Το ξέρει το τραγουδάκι. Εγώ το ξέρω, εσύ δεν το λε καλά. Δεν είναι Βιχατζίλα, είναι βιχαντίλα. Βιχατζίλα. Βιχατζίλα, ενάπηρη κατιούσα. Από ρώσο! Βιχατζίλα, ενάπηρη κατιούσα. Πάμε παρακά Είχα... D na Lanabereka diucha, na wysoki, na wysoki, na wysoki, berek na krutoi, picodima na birika diucha, na wysoki, berek na krutoi, sacrebos, sacrebos, brata voca tora valubila, brata voca tora valubila, brata voci pisima pirigua. Η γλώσσα που είναι και τη Το καλάδι του νοικοκυριού στα τουρκικά είναι τα το σακλαρό ντορβά. Τι λένε παιδάκια. Ναι, ναι το σώμα σου. Τα σακλαρό ντορβά. Κοίραζε να είναι ντολμά. Άμα ήταν, ήταν ντολμά, θα ήταν και επίκαιρο με τη συνέλευση του Πούλη Χατζικολάου. Τορβά αγάπη μου, ντορβά. Τορβά είναι το καλάδι γενικά, η σακούλα τέλο πάντων. Αυτό που είπε ο άλλο ο παπούλη, ο πολύ σωστό που είπε αρχή η ίδια καπαμά. Πώ τι είδατε τι τιμέ, βλέπω μπήκατε, βγήκατε. Πώ τα είδατε. Όπω, πώ. Τα τουρκικά δεν είναι τώρα θα τα ακούσει. Σα κλαρώνεται ομάδα. Αυτή άχρησταν. σε Ρώσεις, Ρώσεις. Ρώσεις, Ρώσεις. Ρώσεις, Ρώσεις. Ρώσεις. Όχι απλά η ιδιαίτερη πατρίδα που καταρχήν στα μέρη μας, δε σε δε... Πια, είπαμε δύο πατρίδε Ρωσία ή Τουρκία. Όχι αγάπη μου βλέπια, όχι αγάπη μου. Λέκε. Η ιδιαίτερη πατρίδα που γενέθηκε, αύρι μου, Είναι του The Porter of Turkey που λέμε και στα Ελληνικά. Τουρκώ. Άρα με βρίζει, θα σε βρίσω και, και εγώ και σε κλίνω. Κάτσε όλοι σήμερα. Κάτσε όλοι σήμερα. Κάτσε όλοι σήμερα. Αφού οι λοιπόν οι μαλάκοι οι άριστοι, οι άχρηστοι, ό,τι παπαριά κάνουνε πάνε να την καλύψουνε. Βάλανε την Εύα τώρα, η οποία τελικά ήταν Αδάμ, δεν ήταν Εύα, για να καλύψουνε τι μαλακίε <στοί> του. Το θέμα είναι, θα του ξαναπώ και ακόμη μια φορά, θα με συγχαθεί. Πότε θα ξυπνήσει ο Μαλάκα ο Έλληνας, ο Μιλόν, θα βγει δρόμο να του ότι είχε